Μια οικογενειακή συζήτηση Βασίλη, τέλειωσες τα μαθηματά σου Ναι, τελείωσα Εσύ Σοφία Όχι ακόμα, σε λίγο Πώς πάει το αυτί σου Πονάω λιγάκι Τελείωνε γιατί έχω κλείσει ραντεβού με τον παιδίατρο να σε δει Δεν θέλω να πάμε στο γιατρό Πρέπει να πάμε για να γίνει τελείω καλά Πάρε μαζί σου το βιβλιάριο του ίκα. Και βέβαια θα το πάρω Αλλιώς θα πρέπει να πληρώσουμε την επίσκεψη και τα φάρμακα. Όσο θα λείπετε στο γιατρό, εγώ με τον Βασίλη θα πάμε για ψώνια. Πάνω στο τραπέζι της κουζίνας σου έχω αφήσει τον κατάλογο με αυτά που χρειαζόμαστε. Ψωμί έχουμε. Θα πάρω εγώ επιστρέφοντας. Ο φούρνος είναι στο δρόμο μου.